Γεια σας. Σήμερα στη Xlibris έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια καλή φίλη και συντάκτρια και αυτή στην συντακτική ομάδα του spoiler alert όπου γράφουμε για τα βιβλία, τι ταινίε, τα κόμικ, τις σειρές γενικά ό,τι μας άρεσε και αξίζει τον κόπο να σας το μεταφέρουμε. Μαζί μας λοιπόν σήμερα θα είναι η Νικολέτα για να μιλήσουμε για αυτά που είδαμε στο FANTASTICON. Και κυρίω θα μιλήσουμε για ένα είδο μία από τι κατηγορίε του φανταστικού, το Paranormal, το, ναι, το μεταφυσικό, με το πω στα ελληνικά, τον τρόμο. Αν θέλετε, στο οποίο εγώ δεν είμαι τόσο ειδικό, η Νικολέτα, όμω ε, εκτό από όσα έχει διαβάσει, ήταν παρούσα και σε δύο πολύ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει και θα μας μεταφέρει τι εμπειρίε τη από αυτά. Νικολέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκε να είσαι μαζί μα και να μιλήσει στου ακροατέ μα. Καταρχά, ε, τώρα που ηρεμήσαμε λίγο, πώ φάνηκε το φαντάστικο γενικά, ε, Πολύ καλύτερο και από πέρυσι. Ωραία. Πέρυσι είχα περάσει πάρα, μα πάρα πολύ καλά, αλλά φέτο δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πέρασε ακόμη καλύτερα. Και αυτή την αίσθηση από... και των περισσότερων. Ναι. Mm -hmm. Όχι, πες. Ναι, αυτή ήταν η αίσθηση, λέω, και των περισσότερων. Και εγώ, παρόλο που πέρυσι ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα, που εκπληρώθηκε, το φαντάστικον, ε, φέτος ήταν ακόμα καλύτερο. Απλά πέρυσι επειδή, σαν σπόιλερ, είχαμε και δικό μας tab, και έπρεπε να είμαστε κάποιες ώρες εκεί, δεν είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσες περισσότερες εκδηλώσεις θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε παρακολουθήσει. Ναι, αυτό είναι γεγονό. Και και παρακολούθησα περισσότερε εκδηλώσει και γενικότερα, επειδή πλέον και με του συγγραφεί, με του περισσότερου από αυτού γνωριζόμαστε και προσωπικά, είχα την αίσθηση ότι έχουμε μαζευτεί, α πούμε, μια μεγάλη παρέα και μιλάμε και παρακολουθούμε πράγματα που μα ενδιαφέρουν και αγαπάμε. Πολύ ωραία. Είναι σημαντικό αυτό, είπαμε και με τον πρόεδρο του Φαντάστικον, δεν ξέρω να παρακολούθησες το προηγούμενο podcast, ε, αυτό γι αυτό το, την κοινότητα που έχει χτιστεί σιγά σιγά, γι' αυτό το ε, παρεΐστικό, όπως είπες, ε, κλίμα που βλέπουμε στο Φαντάστικον και προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό πραγματικά ήταν σαν είχαμε, δεν ξέρω, σαν να είχαμε μαζευτεί πολύ γνωστοί μαζί και ήταν πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Mm -hmm. Και οι συγγραφείς, να πω, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να το ε, πούμε στη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Φαντάστηκον, ε, ήταν πάρα πολύ προσιτή κατά την ε, γνώμη μου. Ε, καθόταν oh. μιλούσαν με τον κόσμο. Όχι, όντως. Αυτό που εξέλαβα εγώ ήταν ότι ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα. Δηλαδή, μίλαγες mm. με τον συγγραφείς και δεν είναι ότι γιατί μιλά με τον άνθρωπο τη διπλανή πόρτα. Γιατί εντάξει, και οι συγγραφή άνθρωποι τη διπλανή πόρτα είναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, άλλο και... που μερικοί. Τι δημιουργεί έτσι, δεν μιλάω τώρα για αντίβε. Ευτυχώ από τον χώρο του, του φάνταση και του χώρου απουσιάζουν οι αντίβε. Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Ναι, και είναι ένα από τα καλά στοιχεία που ευελπιστώ ότι και όσο ο χώρο γίνεται γνωστό και μεγαλώνει, θα το κρατήσουμε. Ναι μεγαλώνει και πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ, mm -hmm. γιατί γενικότερα εμένα, αναγνώστρια, πάντα μου άρεσε να στηρίζω Έλληνες συγγραφείς του είδους που αγαπάω. Και mm -hmm. χαίρομαι που πλέον η συγκεκριμένη κοινότητα έχει μεγαλώσει και όλο και περισσότερες συγγραφείς νέοι αποφασίζουν να γράψουν και να εκδώσουν τα βιβλία τους. Mm -hmm. Και πραγματικά, δεν έχουμε, να κάτι, δεν, έχουμε να, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι σαν χώρα, στο συγκεκριμένο είδο. Δηλαδή, πραγματικά, έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά βιβλία. Ωραίο. Αυτό είναι ευχάριστο και αυτή είναι και η δική μου αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ε, πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενες ε, δεκαετίες. Οι, οι, οι, οι Έλληνες Αναγνώστες βλέπω ότι πλέον είναι πιο άνοιχτοι στο να γνωρίσουν κάποιον Έλληνα συγγραφέα. Δεν ε. είναι τόσο snob. Έτσι. Είναι... ήταν πιο ναι, πιο κουμπωμένοι. Πιο απόμακροι, δεν ξέρω. Προτιμούσαν περισσότερο του ξένου. Ναι, πήγαινε με τη, να το πω έτσι, με τη σιγουριά του καταξιωμένου ναι, κατά κάποιο δεν τρόπο. Δεν προτιμούσαν γενικότερα να δοκιμάσουν κάποιο ελληνικό βιβλίο. <σομίζω> ναι, αυτό ισχύει. Πλέον βλέπω ότι αυτό έχει αλλάξει. <σομίζω> και ευτυχώ. Να, να μου επιτρέψει την παρατήρηση. Ευτυχώ αλλάζει. Μα πλέον υπάρχουν και περισσότερε ιστοσελίδε που ασχολούνται με το είδο. Ναι. <σομίζ> Ήδη. Και το τι βλέπεις και εσύ στο facebook. Και, ναι, και εγώ με τα podcast εδώ πέρα και το κανάλι στο youtube τώρα και τα παιδιά με το spoiler, είδες πως αναπτύχθηκε το spoiler από πως ξεκίνησαν και πού είμαστε Συγκά, τώρα. Ναι. Και πόσοι είμαστε πλέον και σε συντακτική ομάδα. Ναι, ναι, διευρύνθηκε και πως ενδιαφέρον υπάρχει γενικότερα. Και αυτό είναι καλό. Και όχι μόνο για βιβλία και για ταινίες. Ναι. Είδους, ε, ε, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο χώρο ότι δεν περιορίζεται αυστηρά σε ένα είδο. Έχει στο επίκεντρο βέβαια τη λογοτεχνία, τα βιβλία, αλλά από εκεί και πέρα επεκτείνεται, έχει παρακλάδια παντού. Σε ταινίε, σε σειρέ, σε κόμιξε. Στο φαντάστηκο δεν είναι ότι είχε μόνο παρουσιάζει βιβλίων. Mm. Όπω και πέρυσι, έτσι και φέτο, υπήρχαν διάφορα δρόμενα. Έτσι. Εί είχε, είχε απ' όλα. Ναι, ευτυχώ είχε από όλα. Έτσι. Λοιπόν, για να μας, για να στους ακροατές μας ε, για ποια συγκεκριμένα βιβλία θα μας μιλήσει σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τριλογία «Ευθειάρτες» της mm -hmm. Άρτες από Αποκότου και για, τα, και για τα δύο βιβλία του Κωνσταντίνου Κέλλη, τη συλλογή διηγημάτων «Το φως μέσα μου» και «Το μυθιστόρημα νεκρή γραμμή». Πολύ ωραία. Ε, από πού θες να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Ας ξεκινήσουμε από την Άρτεμις λοιπόν, την οποία παρεπιπτόντως νομίζω την έχουμε, την έχουμε γνωρίσει και οι δύο και μάλιστα ήμασταν στο πρεσίνο φαντάστικο, αν θυμάμαι καλά και από την εδώ είχαμε. Εδώ πλέον με την Άρτεμις, mm -hmm. πέρα από τη σχέση αναγνώστη συγγραφέα, έχω και την τιμή να λέγουμε φίλη τη. Oh. Ω... μέσα από το βιβλίο της. Ήμουν από τις πρώτες αναγνώστειες που διάβασα το βιβλίο. Mm -hmm. Και κάπως έτσι αναπτύχθηκε η σχέση, η σχέση μας. Να. Πολύ ωραία. Αυτό είναι... Εξήσεξ... είναι ενδιαφέρον. Και η Άρτεμις, ε, και εγώ τη γνώρισα έτσι, ε, χωρίς να έχω βέβαια διαβάσει στη βιβλίο της, σαν μέλος του εκεί στο φαντάστικο μου πρώτα απ' όλα και στις ομιλίες ήταν ε, μια πολύ... Προσιτή να το πω έτσι, πρόσχερη κοπέλα. Είναι πολύ προσιτή και είναι και πολύ ενθουσιώδη σαν άτομο. Mm. Αλήθεια. Ε, πιστεύω ότι αυτό. Ένα είδο που και ένα είδο που να πούμε στο Fantastikon, δεν, mm. mm. δεν είναι δηλαδή ότι συμμετείχε απλά ως ναι, συγγραφέα ναι. σε ω επισκέπτρια. Ναι, ήταν μέλος στην ομάδα του, εθελοντέ που βοήθησε. Ήταν στι ανακοινώσει. Επίση για τον ενθουσιασμό, συγγνώμη, και κάπου αυτό. Ε, μια, ας το πιάσουμε από εκεί. Ο ενθουσιασμό που βγάζει ένα άτομο ε, μεταφέρεται στα βιβλία τη. Για, για να πω καταρχά στου ακροατέ ότι εγώ δεν τα έχω διαβάσει τα βιβλία ούτε τη Άρτιμη ούτε, ούτε του Κωνσταντίνου Κέλλη. Επομένως, ε, ε, Το ξεκαθαρίζω έτσι. Η Μην νομίζετε ότι εγώ τα έχω διαβάσει. Η Νικολέτα τα έχει διαβάσει και θα μα μεταφέρει θα, την άποψή τη. Θα μιλήσω προσωπικά και αυτό που εισπράττω από το πρώτο βιβλίο τη Άρτεμι. Mm -hmm. Υπάρχει ένα γενικότερο αναγνωστικό ενθουσιασμό. Δηλαδή θα το δει και εσύ. Δηλαδή αν διαβάσει κριτικέ στο Goodreads, θα δει με πόσο ενθουσιασμό μιλούν οι αναγνώστε για την συγκεκριμένη τριλογία. Mm -hmm. Πριν ακόμη γνωρίσω προσωπικά την Άρτεμι, το έβλεπα αυτό και από τον εαυτό μου και από του γύρω που το είχαν διαβάσει και το συζητούσαμε. Ε, βγάζει ένα, ένα, πώς το λένε, ένα, ένα «fangirling» τη συγκεκριμένη τριλογία. Σε κάνει να θες να γράψεις για αυτήν. Mm. Αυτό είναι, ξέρεις, δύσκολο να το πετύχει ένα συγγραφέα θα έλεγα. Είναι, και να, και να πω εδώ ότι η συγκεκριμένη τριλογία είναι και η πρώτη της Άρτεμις. Ξεκίνησε να mm. τη πάρα πολύ νεαρή ηλικία, μα είναι και νεαρή κιόλας. Ε, ε, αυτό θα σου λέει, είναι και νεαρή. πότε ξεκίνησε. <laughs> τα παιδάκι. Ε, παιδάκι, εντάξει. Ε. Ήταν ε, αν δεν απατώ, σχολή τη ακόμη. Ε, Σπούδεσαι. Τίτρια. Τι Φοιτήτρια, Τι ναι. Και τώρα, τι ακριβώς θα να σου πω. Ε, Καταρχά πριν μου πεις οτιδήποτε, να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, να ξεκουραστούν λίγο και οι ακροτές μας, και εμείς και να πιούμε μια βουλιά τσάι και να επιστρέψουμε. Okay. Okay. το μουσικό αυτό κομμάτι. Επιστρέφουμε εδώ πέρα με τη Νικολέτα και μιλούσαμε για το, την, την τριλογία φιάλτες της Άρτεμις Βελούδου Αποκότου. Νικολέτα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να, να δώσεις λίγο στους ακροατές μας, χωρίς spoiler, έτσι, το ξεκαθαρίζω, μια μικρή ε, περίληψη ε, των βιβλίων της Άρτεμις. Τι πραγματεύονται, ποιο είναι το βασικό ε, του θέμα. Ε, βασικά, η ιστορία της Artemis ε, βασίζεται πάνω σε μια κατάρα, mm -hmm. πάνω σε έναν ελληλαμυντικό μύθο. Mm -hmm. Καταρχάς, για να πω τα πράγματα από την αρχή, η, αφήγη, η αφήγηση είναι από το πρόσωπο και γίνεται από αντρικό πρόσωπο, από τον Τρέιμο ο οποίος δεν είναι ένας πολύ καθημερινός τύπος, θα έλεγα, είναι ένας τύπος... Mm -hmm. Με, με προβλήματα. Οικογενειακά, α, α, γενικότερα είναι. Λίγο προσάρμοστος. <laughs> δηλαδή θυμίζει λίγο κάτι, πώς να το πω, ε, βιβλία ε, σκανδιναβών συνήθως ε, σκανδιναβικά, αστυνομικά, που όλοι, μα όλοι, κακοί, καλοί, detective, όλοι έχουν προβλήματα, κάπω έτσι. Προβλήματα. Βασικά δεν έχει προβλήματα ουσιαστικά, π.χ. επιβίωσης. Mm -hmm. Είναι μεγαλωμένο σε μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, αλλά του λείπουν βασικά πράγματα. Και ότι κάνει από ένα σημείο, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Από ένα σημείο και μετά, είναι από αντίδραση. Mm -hmm. Αντίδραση στο... Πίνει, πίνει, παίρνει απαγορευμένες ουσίες. Mm -hmm, mm -hmm. Είναι αντιδραστικός με τους γονείς του, ώσπου μετά από ένα μοιραίο ατύχημα, βασικά μετά από ένα ατύχημα που παρολίγων να αποβει mm -hmm. ο πατέρας του τον στέρνει στο Dunwich της Αγγλίας για να ζήσει για ένα καλοκαίρι με τους παππούδες του. Και αφού τον έχει στείλει νωρίτερα σε κλινική αποτοξίνωσης. Μάλιστα. Όχι ο... και η πιο η αρχή θα έλεγα. Τι? Όχι και η καλύτερη αρχή για τον ηρωά μας. Εκείνος φυσικά δεν θέλει να πάει, αλλά θα αναγκαστεί να πάει. Mm -hmm. Και εκεί, στην mm -hmm. παρσίον που έχουν οι παππούδες του, θα γνωρίσει ένα μυστηριώδος κορίτσι, την Ονόρα, mm -hmm. την οποία θα την αντιπαθήσει με την πρώτη ματιά. Θα του βγάλει πολύ αρνητικά συναισθήματα. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό το κορίτσι κουβαλάει το δικό του ολοκοθά. Ναι. Τώρα δεν θέλω να αποκαλύψω λεπτομέρειες. Όχι, όχι, χωρίς λεπτομέρειες. Έχει και αυτή... Αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο... ενώ στην αρχή δεν έχει τίποτα το μεταφυσικό... Α, αυτό θα ήθελα πορεία, να σε ρωτήσω τώρα. Ναι, στη πορεία θα γίνουν πολλά. Θα αρχίσουν πάρα πολλά πράγματα να γίνονται. Μάλιστα, δεν θέλω να μου το φαντάσματα προς... και ούτω καθεξής. Ναι. Ε, Χωρί να μου πω και συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Η εισαγωγή στο μεταφυσικό ε, είναι σταδιακή. Είναι σταδιακή, είναι Αχα. σταδιακή Δηλαδή. Είναι αυτό που έχω πει κιόλα. Ένας ένα αναγνώστη που δεν είναι ιδιαίτερα φανατικός με τέτοια είδου αναγνώσματα. Mm -hmm. ε, και έχω γνωρίσω και τέτοιους αναγνώστε που δεν διάβαζαν μεταφυσικά τα κτλ. κτλ. Αλλά με το συγκεκριμένο βιβλίο έφαγανε ένα σκάλουμε γιατί είναι αυτός, εμείς πολύ σταδιακά στο μεταφυσικό κόσμο και ο πρωταγωνιστής είναι και ένας άνθρωπος σαν όλους εμάς, ναι. που δεν έχει επαφές με Ναι, δεν έχει εσωτερικές φωνές τίποτα. ας πούμε και τέτοια που βλέπεις αλλού. Ούτε ενόρας ούτε τίποτα. Είναι ένας καθημερινός άνθρωπος. Και καθημερινός. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ. Ναι, ναι. Πού μπορείς να ταυτιστείς μαζί του, θα μπορούσες, υπό άλλες περιστάσεις, να είσαι εσύ, ας εγώ, οποιουσδήποτε. Μάλιστα. Τώρα... δεν ξέρω τι άλλο θες να σου πω. Θα σε ρωτήσω, μην είναι ανησυχής. Να μου πεις λίγο... Την έχεις ολοκληρώσει την τριλογία, έτσι, δεν κάνω λάθος. Ναι, έχω ολοκληρώσει. Μάλιστα, το δεύτερο και το τρίτο το διάβαθα πριν ακόμα Α, ah, Advanced Reader's Copy, έτσι, Μπέτα, πάση και έτσι. Α, μπέτα και όλα. Ναι, είχα τη χαρά να τα διαβάσω πριν ακόμη κυκλοφορήσουν. Είχε γραφτεί το πρώτο σκέλος του δεύτερου βιβλίου και σιγά-σιγά η συγγραφέα μου έστενε κεφάλαιο-κεφάλαιο την ιστορία. Hmm. Φαντάζομαι πώς περίμενες... <laughs> <laughs> Ωραία. Περίμενα να υποσχεθώ θέλω να πιστεύω ότι δεν την πίεσα πολύ. <laughs> ε, θέλουν και λίγο πίεση. Τι, Θέλουν και λίγο πίεση μερικέ φορέ οι ε, Εντάξει, <laughs> σε λογικά πλαίσια. Ναι, ε, ναι, ναι. Εννοείται. Ε, να ρωτήσω τώρα κάτι. Ε, το, ένα σημείο που πολλές φορές εγώ προσωπικά παραπονιέμαι ότι υπάρχουν τα βιβλία και εντάξει, ασχέτω αν είναι τριλογία τώρα ή είναι ένα βιβλίο, είναι το, το τέλος τους Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ενώ σου χτίζουν ε, όπω είπε σταδιακά την πλοκή του, χαρακτήρε. με το τέλος σου όλα όλο αυτό που έχουν χτίσει. Ναι. Πώ πώς το... φάνηκε το τέλο το... του. εμ το έχω πει και στην Άρτη, το έχω πει και δημόσιο, ότι η συγκεκριμένη τριλογία είναι μία τριλογία που δεν σου αφήνει αναπάντητο ερώτημα. Δηλαδή, ό,τι απορία σου έχει δημιουργηθεί από το πρώτο βιβλίο, από το δεύτερο, τις απαντήσεις σου τις πάρεις. Μέχρι το τέλος, όλες οι απορίες θα σου έχουν λυθεί. Mm. Δεν αφήνει δηλαδή κάτι ανοιχτό. Μάλιστα. Να κάνω και μία πονηρή, να το πω έτσι, ερώτηση. Αμέ. Σου άρεσαν όλες οι απαντήσεις που πήρες. Εμένα προσωπικά ναι. Mm. Όχι, ρωτά γιατί πολλές φορές ε, αυτό δεν είναι κακό, βέβαια, έτσι. Ε, πιστεύω πως η συγκεκριμένη τριλογία δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό τέλος. Mm -hmm. Γιατί σε πολλές σειρέ ας πούμε... Πώς πρέπει να έχει. Mm -hmm. Ωραία. Είσαι, που το τέλος σου αφήνει και ένα ανοιχτό παραθυράκι για τη συνέχεια. Α, μάλιστα. Και ε, λες, όχι ε, χωρίς, δεν θέλω να μου κλείψεις τα σχέδια της Άρτεμις, αν είναι απόρριτα, αλλά ε, ε, εσύ που την ξέρεις καλύτερα, τι έχει πει, πώς το βλέπεις, βλέπεις να, να το εκμεταλλεύεται το παραθυράκι. Η σειρά ολοκληρώνεται κανονικά. Ναι. Απλά, όπως με τον Χάρι Πότερ για παράδειγμα, mm -hmm. ναι, μένει, ολοκληρώνεται η σειρά, αλλά θα μπορούσε να φανταστείς και μια συνέχεια. Ναι. Σε Αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, αν η Άρτεμι έγραφε κάτι, θα το έγραφε πιο πολύ για του αναγνώστε τη τριλογία τη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έμεινε στη διαδικασία να εκδώσει κάποια συνέχεια. Μάλιστα. Κατά... Θα, ήταν... No. θα ήταν κάτι για να δώσει κάτι παραπάνω σε αυτού που ήδη έχουν και αγαπήσει δηλαδή, την. μέσω ίντερνετ κτλ. Δεν νομίζω ότι θα έμεινε διαδικασία. Η ιστορία ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν υπάρχει και λόγο. Και λόγο να το κάνει. Σωστά. Γιατί να πειράξει κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο. Ε, σε αυτό έχει δίκιο. <laughs> πολύ, το νομίζω. Ε, για να κλείσουμε όμως την τριλογία της Άρτεμις, για πες μου, είναι και λίγο δύσκολη ερώτηση αυτή, εντάξει και εγώ πολλές φορές δεν έχω απάντηση, σε τι είδους ε, αναγνώστες θα τη σύστηνε σε αυτή την τριλογία. Η συγκεκριμένη τριλογία θα τη σύστηνε και σε αναγνώστες που θέλουν να μοιηθούν στο συγκεκριμένο είδο, και σε αναγνώστες που αγαπάνε το μεταφυσικό, αλλά το μεταφυσικό που έχει και το ρομάντζο του μέσα. Mm -hmm. Και ναι, βασικά σε όλου του αναγνώστες που αγαπάνε το paranormal θα την ψήσει στην ασυγκεκριμένη τεκλογία. Πολύ ωραία. Προστάζεις και σε γυναίκες, γιατί η αφήγησή είναι με το πρόσωπο είναι σαντρικό πρόσωπο, πραγματικά όμως το διαβάζεις στο βιβλίο δεν σου πάει το μυαλό ότι το έχει γράψει η γυναίκα. Δηλαδή τόσο πολύ έχει μπει στην αντρική ψυχοσύνθεση. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί, ξέρεις, είναι δύσκολο και οι άντρες Μα, να έτσι, μπουν λόγω. και οι γυναίκες αντίστοιχα. Ωραία, άρα, άρα μπορούμε να πούμε ότι ε, το πετυχαίνει κατά κάποιο τρόπο το στόχο της, η Άρτεμις. Πιστεύω ότι τον πετύχε και με το παραπάνω και δεν το λέω πλέον επειδή είναι η Την ίδια την είχα και πριν γίνω Και η ίσα σου έκανε τόσο καλή εντύπωση που επε επαιδείω επαιδίωξες, τέλος πάντων που έγινες και, και φίλοι. Ναι, δηλαδή... Θέλω <laughs> να το πω. Σε τέτοια φάση, δηλαδή να θαυμάζεις έναν άνθρωπο σαν δημιουργό και στη συνέχεια να τον γνωρίζεις και προσωπικά, να πηγαίνετε για καφέ και από το καθεξής. Όχι, αυτό είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ευχαριστώ. Και μακάρι mm. ε, να μπορούσαμε όλοι να έχουμε τέτοια σχέση με τους αγαπημένους μας εγγραφείς. αυτό είναι γεγονό. Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και να ασχοληθούμε λίγο μετά και με τον Κωνσταντίνο Κέλλη, έτσι. Φυσικά. Ό,τι θέλετε. <laughs> Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το κομμάτι και επιστρέφουμε εδώ, είμαστε στο Ex -Libris. Συζητάμε με τη Νικολέτα για το βιβλίο, είπαμε και την τριλογία Φιάλτες της Άρτιμη Βελούδο από Κότου. Και τώρα θα μιλήσουμε για το άλλο παρανόρμα, παρανόρμαλ που από τα Σαρδάμου σήμερα, για τα βιβλία του Κωνσταντίνου Κέλλη. Για πες μας, λοιπόν με τον Κωνσταντίνο, εμένα να σου πω ότι μοναδική και πρώτη μου επαφή ήταν στο Φαντάστικον που ήμασταν μαζί στην παρουσίαση του βιβλίου του. Όχι, εγώ τον είχα δει μία ακόμη φορά από κοντά. Την mm. δύο χρόνια, στην παρουσίαση της Νεκρής Γραμμής. είναι στο Φαντάστικον. Ναι, γιατί ναι, δεν ήμουνα σε εκείνη την... Uh... Απλά, όπως και στην παρουσίαση έτσι και στο Φαντάστικον, δεν είχα δει να πω πάρα πολύ μαζί του. Mm -hmm. Ήτανε μονίμως περιστοιχισμένος <laughs> από ναι, πώς... Ναι, Είναι γιατί ο άθρωπος ζει μόνιμα στη Σουηδία δεν είναι ότι ξέρεις γνωστή γνωστήτητα τον βλέπουν και κάθε μέρα. Ναι, και ήταν όλοι εκεί για να τον, να τον δούνε. Και... Λοιπόν, ε, την νεκρή γραμμή την... Ε, ε, την διάβασες πρώτα ή την διάβασες τώρα στην μη... Μασικότητα τη συλλογή. Mm -hmm. Και αργότερα διάβασα και το μεθοστόριμά του. Μου αρέσει γενικότερα να παίρνω τα πράγματα με τη σειρά. Καλό αυτό. Με τη, με τη σειρά που εκδόθηκαν, υποθέτω. <laughs> <laughs> <laughs> γιατί, ξέρεις, κάπου εγώ δισανασχετώ μερικές φορές με τα prequel και γιατί εκεί που τα έχω βάλει στη σειρά τεχνολογία έρχε το, και έρχεται ο το prequel και μου την ανατρέπει. Θέλω να τα διαβάζω με τη σειρά για να δω και εξέλιξη στη γραφή, ξέρεις. Ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον, όντω. Να το δεις έτσι. Κι αν και προτιμώ ε, ε... ένα μοναστόρεμα mm -hmm. από μία συλλογή διηγημάτων. Στη συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνονται κάποιε ιστορίε που θα μπορούσα να τι φανταστώ και μεμονωμένε, ξέρει. Σε διηγήματα, Λάς, αυτόνομα. Μου έχουν μείνει κάποια, κάποια, κάποια βασικά όλα μου άρεσαν. Απλά όπω σε κάθε συλλογή έτσι και στη συγκεκριμένη, κάποια διηγήματα μου, παρασ, μου άρεσαν περισσότερο από κάποια άλλα. Ε, φυσικά όταν είναι σε μια συλλογή, ε, ε, έχει αυτό. Φύλλα ήταν να μην ξεχωρίσει. Ε, αυτό, αυτό είναι γεγονό. Κάποια θα είναι καλύτερα, γιατί θα σε αγγίξουν μάλλον περισσότερο, να μην πω έτσι στεγνά ένα καλύτερα και κάποια θα σε αγγίξουν ναι, λιγότερο. Κάποια θα σου αρέσουν όντω περισσότερο, κάποια άλλα λιγότερο. Πάντω η συγκεκριμένη η συλλογή περιλαμβάνει πολύ δυνατά διηγήματα. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη συλλογή έχει ένα διήγημα που. για το οποίο να είπα και καλά τώρα ότι το έβαλε αυτό μέσα. Το, το έβαλε ίσα ίσα για τι σελίδε. Mm. Ναι. Mm. Τι πάνε κινητά εδώ, χαμόζυμα. Δεν πειράζει, σύμβανο αυτά, τι να κάνουμε. Είπαμε, είμαστε εράση εκπομπη, δεν είμαστε επαγγελματίε. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως. Βεβαίως. <συσχυσ> και ε, στα διηγήματα αυτά, ε, το στοιχείο, είδες, σε ρώτησα και προηγουμένως για την Άρτεμις, ε, το στοιχείο του paranormal, άντε, το είπα σωστά, του μεταφυσικού. Ε, πώς εισάγεται, είναι πιο έκδηλο σε σχέση με την άρετε α πούμε λιγότερο έκδηλο, πώς το είδε, Πώς το είδα. Καταρχάς, ο Κωνσταντίνος Κέλης είναι συγγραφέα τρόμου. Απλά στη συγκεκριμένη συλλογή θα δεις και π.χ. υπάρχει, θυμάμαι, ένα δείγμα που μου θύμισε λίγο πιο sci fi mm -hmm. Πιο επιστημονική φαντασία, να το πω. Ναι. Όχι με την κλασική έννοια. Ναι. Κατάλαβα. Απλώς το, το setting που λέμε, το εκεί που διαδραματίζεται, έχει περισσότερη επιστημονική φαντασία παρά το κλασικό. Γιατί τρόμος. Γιατί λίγο πολύ έχουμε συνδέσει τον τρόμο. Θυμάμαι ήταν και ερώτηση στο, στην παρουσίαση. Συνδέσει τον τρόμο με σκοτάδιο, μύχλες, βροχές και τέτοια. Και όχι με, <ríe> με, με το διάστημα ή με τον ήλιο ή με τέτοια πράγματα. Καλά. ο τρόμος μπορεί να υπάρχει παντού. Σε οποιοδήποτε είδο. Mm -hmm. Αρκεί να ξέρει να τον δώσει, να το πω έτσι. Να καθένα πώ τον αντιλαμβάνω, Είναι ανάλογο πώ τον αντιλαμβάνεται τον τρόμο. Mm -hmm. Δηλαδή. Εγώ θέλω τον τρόμο να τον δίνει σε δόσει, σε εισαγωγικά. Δεν δηλαδή, θέλω να μου τον σερβίρει. Mm -hmm. Πώ να το εξηγήσω τώρα. Δηλαδή, δεν ζητάω από ένα βιβλιοτρόμο σε κάθε σκηνή να γίνεται ο κακό χαμό. Όχι. Προτιμάς να το χτίζει σιγα σιγά-σιγά. Πόσο έχω μου δημιουργεί ο συγγραφέα. Mm -hmm. Πιο πολύ δηλαδή με επηρεάζει ο ψυχολογικός τρόμος. Ναι. Παρά τις σκηνές, σπλάτερ και τα συμμαζεύεται. Περισσότερο «Hitchcock» θα λέγαμε. Είμαι πιο πολύ του ψυχολογικού τρόμου. Είμαι, δηλαδή θέλω στοδιακά να μπαίνω στην ιστορία και να νιώθω ότι κάτι υποβόσκι, κάτι σκοτεινό, κάτι αρνητικό, Κάτι που δεν, δεν εμφανίζεται αμέσω. κάτι έτσι που μένεις... Mm -hmm. ε, να, ε, σαν, ε, να το πω έτσι, ε, στα διηγήματα, στη συλλογή της διηγημάτων, ε, μπόρεσες να διακρίνεις ε, διαφορές, στο, πώς να το πω, στη γραφή, στα μέσα που τη γραφέας σε σχέση με το μυθιστόρημα που έγραψε μετά. Η γραφή και στη συλλογή, κατά τη γνώμη μου, και στο μυθιστόρημα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ωραία. Δηλαδή, Εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί πριν ακόμα διαβάσω τη συλλογή, διάβαζα κριτικέ δεξιά και αριστερά και μία αρνητική κριτική δεν είχα δει. Δεν είχα διαβάσει. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ. προσωπικό. Έτσι, ναι, ναι. Και πραγματικά έχω διαβάσει και άλλε συλλογέ από Έλληνε, αλλά είχα δει και αρνητικέ συλλογέ. Ε, <σχελίως> στη συγκεκριμένη, πραγματικά. Δεν νομίζω να υπάρχει. Oh. Και, να, και αν υπάρχει θα είναι μία-δύο, δηλαδή από τους τόσους που την έχουν διαβάσει, γιατί και στο Goodreads αμα a Beast, είναι, νομίζω, πάνω από, 102, πάνω από 102 αξιολογήσεις. Ναι. Όχι, αυτό είναι σημαντικό και μάλιστα ναι, φαντάσου ναι. ότι... Εγώ όταν ξεχίσαμε να διαβάσω τη συλλογή είχα πολύ μεγάλες προσδοκίε και ευτυχώ δεν διαψεύστηκαν ίσα ίσα. Και όταν διαβάσα την νεκρή γραμμή, την οποία την περίγω και πώ, γιατί mm -hmm προτιμώ ένα μυθιστόρημα από μια συλλογή της Είναι πιο χαρηταστικό. Ε, εντάξει, εκεί, οκ, okay, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι να πω. Καταρχάς το βιβλίο είναι αψεγάδιαστο. Mm -hmm. Αψεγάδιαστο. Και εντάξει. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να, να το έχει ο κάθε αναγνώση που αγαπάει τον τρόμο. Και ζει στην Ελλάδα. Είναι ένα βιβλίο που εγώ θα μπορέσω να το φανταστώ και στο εξωτερικό. Mm, γιατί όχι. Είναι πολύ ευχάριστο που, που διαδραματίζεται και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, mm, yeah. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο να διαβάζω ιστορίες φαντασμάτων ή μεταφυσικών πλασμάτων στη χώρα μου. Νομίζω να για όλους μας είναι ευχάριστο και να έχουμε... Νομίζω ότι πολλοί το φοβούνται αυτό. Και καλό σου λένε τώρα, εντάξει, θα το άλλε άλλες φαντάσματα στην Ελλάδα. Mm, γιατί όχι. <laughs> στην Ελλάδα και δεν συμμαζεύεται. Ότι, δηλαδή τι επειδή άλλες χώρε που είναι πιο σκοτεινές, ξέρεις τώρα, πιο προχαίρες, τελειάζει ναι, ναι. ένα τέτοιο σκηνικό καλύτερα. Αλλά όχι. Όχι, παραίτητα, εξαρτάται πώς το δίνεις. Είς, θα έδειξω ότι άνετα μια τέτοια ιστορία θα μπο μπορεί να τοποθετηθεί στον ελλαδικό χώρο. Όχι, και, και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί ε, στην ουσία, τη, ε, η... Οι συγγραφεί του τρόμου, άμα ε, λένε ότι θέλει οπωσδήποτε να το βάλω στι ομίχλε, στα σκοτάδια, στι ε, βροχέ, σημαίνει ότι πέφτουν σε μια, πώς θα το πω, σε μια μανιέρα και δεν μπορούν να ξεφύγουν από, από τα κλεισέ του είδου. Γενικά, είναι... με τα κλεισέ δεν πηγαίνω καλά. Άρα σου άρεσε ο Κέλλη που τα έσπασε. θέλω δεν ο άλλο να με ξαφνιάζει. Δηλαδή, δεν θέλω να διαβάζω τα ίδια και τα ίδια. Και είναι φυσικά και με ξαφνιάζει πάρα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, μα δεν είναι μόνο η ιστορία του Κέλλη, είναι και ο τρόπο που γράφει. Είναι σημαντικό αυτό, σαφώς. Ο άνθρωπος, εντάξει, θα τα πω και άλλη φορά πιο αναλυτικά, σε review και τα σχετικά. Mm -hmm. Για μένα είναι λογοτέχνης. Πέρα από ένα πολύ καλός συγγραφέα είναι λογοτέχνης. Έχει άψου χειρισμό του λόγου, όντως. Από τα μικρά δείγματα έτσι, που κατάφερα και, και είδα, ναι, mm -hmm. έχει, έχει δυνατή γραφή. Στο βιβλίο, συγγνώμη, ναι. Ε, δεν... Δεν νιώθεις ότι το βιβλίο κάνει κοιλιά. Ναι, είναι, είναι... είναι... Κυρικά στον τρόμο, είναι... αυτό είναι σημαντικό. Το βιβλίο τρόμου ο αναγνώστης να μην κουραστεί. Ναι, όχι είναι φαντάζεσαι σε τρόμο και να αρχίσει να χαζημιουργήσεις. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, συνήθω. <συλί> για να κρατήσεις τον ενδιαφέρον του αναγνώστη το σε ένα βιβλίο τρόμου, Πρέπει να τον ξαφνιάζεις συχνά. Mm -hmm, ναι. Γιατί, <laughs> γιατί από κάποιο σημείο έρχεται και οι πολλές κινές γκορ και δεν σε φαζέρεται, κουράζουν. Ένα πόσο, πόσο αίμα πια. Οπότε είναι, θεωρώ πολύ δύσκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να σε γραφέας τρόμου να σε εντυπωσιάσει με ένα δίγημα παρά με έναν θυσόρυμα. Mm -hmm. Εγώ αυτή τη στις άποψη σύμου. Ναι. Αλλά ο Κέλις θα καταφέρνει καλά και στα δύο. Πιστεύω πω ναι. Πάρα πολύ και ωραία. Γι' αυτό έχω να σα την ακρή γραμμή ενθουσιάστηκα. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δείχνει ότι και στον τρόμο θα τα πάμε καλά συγγραφικά. Εντάξει. Θεωρώ ότι. Βασικά έχουμε πολύ καλού συγγραφεί τρόμου. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον, αλλά ο Κωνσταντίνο για μένα είναι κορυφή στο συγκεκριμένο είδο. Ε, έβαλε αλλού τον πύχη. Και άλλη είναι καλή, αλλά ο Κωνσταντίνο. Ε, το... Τον είχε ανεβάσει ήδη από τα διεγήματα, με την νεκρή γραμμή, εντάξει. Εντάξει, απέδειξε και... ότι μπορεί να το κάνει και σε μυθιστόρημα. Και να πούμε ότι τέλη του μήνα και και το νέο του μυθιστόρημα, το Α, οποίο ας, το <laughs> Φαντάζομαι. Και να σου πούμε μια είδηση που ψευτοβγήκε από το φαντάστικο ε, εκεί στην παρουσίαση, ε, και η σύζυγός του. Γράφηκε αυτή η. Μάλιστα, ένα διήγημα τη βραβεύτηκε και κυκλοφόρησε σε μια συλλογή, Η Κόρη τη Νύχτα, από ναι. τις εκδόσει τη Άλλο Από την Άλλο Μακτούρνα, σου πει. Για να το είχε διακριθεί και σε έναν διαγωνισμό πέρυσι, στο ναι. Άρα, θα... για, για, για το Φαντάστικο. Ναι, για φαντάστατο τώρα. Έχει κριθεί. Ναι, ναι, συγγνώμη. Κάτι ανάλογο και πέρυσι. Α, πολύ είχε, νομίζω και ο δικό μα ο Θάνος, ο Φιλάνη. Ναι, κι εγώ ήμουν φέτο στην Επιστημονική Φαντασία Κριτή. Ναι, έχει <laughs> δυναμική παρουσία το spoiler alert, ε. Έχει, έχει. <laughs> Πώς να μα... κάτι... το πανευτούμε. <laughs> ναι, Ξέχα, ξέχασα να πω για του Σοκρατές ότι είναι η, να... η Νατάσα Παβλίτσεβιτς, Παυλίσε... συγγνώμη. Που, που... που θα... η σύζυγος του Κωνσταντίνου Κέλλη που θα εκδώσει το βιβλίο. Αλλά για φαντάσου τώρα έτσι, ζευγάρι και είναι και η δύο συγγραφή το ίδιο είδος. Δεν την έχω, δεν έχω διαβάσει ακόμη δυνατό, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω σύντομα κάτι δικό τη, εξ ολοκλήρου, ξέρει. Ναι, ναι. Για, για να δούμε. Α ελπίσουμε πω δεν θα περιμένουμε πολύ. Λιγκ. Πιστεύω ότι θα μα ξαφνιάσει ευχάριστα και η Νατάσα. Ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο να έχουμε τέτοιε προσδοκίε. Τουλάχιστον έχουμε προσδοκίε που παλιά δεν είχαμε. <laughs> ναι, όντω. Η έχει αυτό. Ανεβα... Πώ το λένε, έχει ανέβει πολύ ο πύχη. Έτσι, ακριβώ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και να επιστρέψουμε να χαιρετήσουμε τους οκρατές μας. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το κομμάτι αγαπητοί κορατές και επιστρέφουμε εδώ πέρα στο Ex Libris με τη Νικολέτα για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την όμορφη συζήτηση για, τα, ε, για τις δύο συγγραφείς στο χώρο του μεταφυσικού στην Ελλάδα, την Άρτιμις Βελούδο κότου και τον Κωνσταντίνο Κέλλη, τους οποίους γνωρίσαμε και στο Φαντάστικον και για τα βιβλία τους μιλήσαμε σήμερα. Ε, α, κάτι που ξέχασα να σε ρωτήσω, Νικόλα. είδες και ίσω πρέπει να σε έχω ρωτήσει από την αρχή. Ε, εκτός από αυτούς τους αυτού, ε, φαντάζομαι ότι διαβάσει και αρκετά άλλα στο είδο αυτό του, yeah. του τρόμου. Θέλει να σα. Ε, όχι απαραίτητα ονόματα. Δεν ξέρω. Εντάξει, ίσω δεν θα. Θε... Ξέρεις, δεν θέλω να ξεχάσουμε κανένα και να τον αναδικήσουμε ή οτιδήποτε, αλλά αν έχεις κάποια που πιστεύεις ότι θα μπορούσες να προτείνεις εκτός από αυτούς τους δύο σε ένα γνώστο που θα ήθελαν να εξοικειωθούν με το είδος να το αναζητήσουν λίγο περισσότερο, νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε. Μιλάμε για το paranormal και τον τρόμο τώρα, έτσι. Ναι, Ναι, φυσικά. Όχι για, κλα... για κλασικό φάνταση. Ε, για κλασικό φάνταση του έχω πρίξει σε πάρα πολλέ εκπομπέ. Μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ. Κακά και, στο Τρόμπ είναι ο Σταμάτη Ολλαδικό, που έχει κυκλοφορήσει μια συλλογή διηγημάτων. Το mm -hmm. κάμπρα ο Τσκούρα, τη εκδό Μομέντου, πολύ καλό. Ο Γιώργο ο Ιώτσα, ο mm οποίο -hmm. έχει κυκλοφορήσει και αυτό μια συλλογή διηγημάτων, αλλά και ένα μυθιστόρημα. Η συλλογή είναι το εκείνο που ψιθυρίζει πάνω από τα βουνά, από τι ίδιε εκδόσει, εκδό Μομέντου και το μυθιστόριο μετακρινεκρών από τις εκδοδηλικώπες. Ωραία. Αυτά νομίζεις ότι Koh θα ικανοποιήσουν όσου ψάχνονται, έτσι. Το μυθιστόριο που μου άρεσε πολύ, τη Αγνίσιουλα. Ωραία, ξα... ξαναπέσου το λίγο γιατί δεν ακούστηκε. Παρανόρμαλ, θα, το... θα χαρακτήσα ναι. και το βιβλίο της Αγνίσιουλα έρχονται με την ομίθλη, το οποίο όμως απευθύνεται και σε έφηβους. Μάλιστα, Young and που λέμε. Ναι. Καλό αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ και το οποίο δραματίζεται και αυτό, στον ελλαδικό χώρο και ποιος οικογέτει μιας εισέρες και μάλιστα βασίζεται και στην παραλογή του νεκρού αδερκού. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα άλλο που μου έρχεται στο μυαλό... Δεν πειράζει ό,τι σου ό,τι Εγώ θα πρότεινα και τις σκότεινες ιστορίες του Νέα Ρούπο, ε, το οποίο επευθύνεται το οποίο εμένα, πούμε, με ανατρίχιασε και με τρόμαξη που δεν είμαι, δεν ανήκω. Είμαι 28 χρονών, δεν ανήκω <laughs> στις ηλικίε στο, στο οποίο απευθύνεται Υπο, το συγκεκριμένος. Υποτίθεται με... ότι απευθύνεται. <laughs> από δέκα ετών και άνω, αλλά άνετα το διαβάζει και ένα συνήλικας. Μιλάω <laughs> για <τους laughs> τις κοινές ιστορίες του νεαρού Ποέ. Εγώ έχω διαβάσει το πρώτο βιβλίο, «Εντιγκάρ mm -hmm. και το μυστικό του θαμμένου πορέματος», της Αγγελικής Ράδου από και μάλιστα το καλοκαίρι μας φέρας κυκλοφόρησης και το δεύτερο, το μυστικό του Golem, που πέλω επίση να διαβάσω κάθε στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί διαθέτει μια πάρα πολύ καλή γραφή και η ατμόσφαιρα πραγματικά ήταν πέρα για πέρα να τριχιάστηκε, δηλαδή. Επετυχαίνει το σκοπό του. Πραγματικά. Εγώ το διάβασα και δεν ένιωσα ότι απευθύνεται σε μικρότερε ηλικίε. Ωραία, καλό αυτό. Αυτό, αυτό δείχνει σε σεβασμό και στον αναγνώστη και του ηλικίε, γιατί εντάξει. Από τι εκπαιδεύει πραγματικά δεν το περίμενα τόσο καλό. Ε, καλό, αυτό είναι καλό. Είναι καλό να περιμένουμε. Να... Εθνσιάστηκα, δηλαδή. <laughs> <laughs> μου άρεσε. Πολύ. Ωραία, αλλά και αυτό είναι καλλογέμικό αν θέλει κάποιο να ξεκινήσει τώρα με τον τρόμο. Και αυτό θα ήταν η αποσυμφωνή. Μπορώ να κοιτάζει ένα θέλιο που έχει γράψει την κενική ράμπο, μαζί με τον Ιάνδο από τι ίδιε εκδόσει που είπα και πριν σε εκδοί το οποίο διαδραματίζεται στην Ξάνθη ah. το οποίο δεν θα το χαρακτηρίζα μεταφυσικό, βέβαια σου βγάζει μια μεταφυσική ατμόσφαιρα mm -hmm. αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Ο Δαιμόνιος Βάκκος, δηλαδή, θα άξιζε να τον το αναφέρουμε. Πολύ ωραίο, καλά κάνεις και τα αναφέρεις, γιατί... Δεν να το πω σωστά, γιατί έχω πάθει σήμερα με την Δεν πειράζει. τι άλλο. <coughs> έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή έχω σκαλώσει τώρα λίγο. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι αυτά αρκούν για τους ακροατές μας. Άλλωστε, μπορούν ε, να σε αναζητήσουν ε, και μέσα από, τη, από το spoiler alert. Μπορούν και εδώ πέρα ε, στο podcast να αφήσουν τα ερωτήματά τους. Θα τα δεις και εσύ και θα, τα, θα σου τα μεταφέρω εγώ και θα τους τα απαντήσεις. Και θα έχεις την ευκαιρία να, ε, να τους προτείνεις ή να συζητήσει μαζί τους για κάποια βιβλία. Φυσικά, μου αρέσει άλλωστε. Γενικότερα μου αρέσει να συζητάω με άτομα τα οποία έχω κοινά ενδιαφέροντα, ξέρεις να ενταλλάσσουμε απόψει. Ε, ναι, αυτό είναι ευχάριστο και, και αυτό ήταν από τι μεγάλες επιτυχίες του φαντάστικον, να το πω έτσι, ότι μαζευτήκαμε άνθρωποι που είμασταν, είχαμε όλοι ενδιαφέρον για αυτό το χώρο. Μα γι' αυτό υπήρχε κι όλα αυτή η οικειότητα, δηλαδή και είμαι ανθρώπους που και εσένα πούμε, προσωπικά σε έχω δει άλλη μια φορά. Στο Φαντάστικο πάλι. <laughs> Στο Φαντάστικο. Οκ, okay, τα λέμε καμιά φορά και στο Facebook και τα σχετικά, αλλά δεν είναι ότι σε βλέπω κάθε μέρα ή με βλέπει κάθε μέρα και τα λέμε. Αλλά... Και ήταν πραγματικά σαν να... έβλεπα έναν φίλο από τα παλιά, τέτοια φάση. Κάπω έτσι, κάπως έτσι αισθανόμαστε όλοι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο να το πω. Όντως. Και του χρόνου πιστεύω ότι θα είναι ακόμη καλύτερα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και κάθε και... χρόνια θα είναι και καλύτερη. Στην την εντύπωση έχω. Και θέλω να έχω, άσκα και σαφώς και μακάρι από όποιο πόστο είμαστε ο καθένας, θα βοηθήσουμε κιόλα να είναι καλύτεροι. Εννοείται. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ακριβώς. Ακριβώς. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Θα... Ε, σας αποχαιρετήσουμε εδώ πέρα ότι είπαμε απορίες, παρατηρήσεις ε, ελεύθερα γράψτε μας τις εντυπώσεις σα. έτσι θα μας βρείτε και στο spoilert.gr βέβαια και εδώ πέρα στο facebook μπορείτε να μας γράφετε ε, Νικολέτα, σε ευχαριστώ και πάλι για την ε, συνέντευξη, το πούμε έτσι αυτή Εγώ ευχαριστώ βασικά για την πρόσκληση, χάρηκα που τα είπαμε και συζητήσαμε για αγαπημένα βιβλία και αγαπημένου δημιουργού. Και τι άλλο? Ναι, είμαστε καλά, να τα ξαναλέμε. Εύχομαι καλή συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ό,τι καλύτερα. Σας χαιρετώ. Εμείς δεν θα δε. Όχι, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Σας χαιρετώ όλους, λοιπόν, και τα λέμε στο επόμενο podcast.